Εν είτε Αυτόν και σελήνη, εν Αυτόν πάντα τα και το φως, εν είτε Αυτόν η ουράνη των και το είδωρ το υπερόνο τον ουρανό, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι Αυτός είπε και γενήθησαν, Αυτός ενετήλατο και Σ' αυτά ή και στον αιώνα, και τον αιώνα του ρεώνο. Πρόστα μου έθετο κιου παρεύσετε το γύριων εκκληθεί, τραγότε και πασε πισή πίγα σαχίων κρυσταλό σνεται τα Σε κέδρυ. Τα θηλυκή και πάντα τα κτίνη επετά και πετύνωτερο Βασίλη στι βύσε και πάνε λαϊ, άρχοντε και πάντε κριτέ τη γύρι. Ναι, ανήσυκε παρθένει πρεσβύτερή με τα νέο ότι σωθητών. τι σωσίς αυτού τι σίς Ισραήλ εγίζοντι αυτό οσάτε το κύριος βακενόν η λες σαυτόν η εκκλησία οσίου επράντι το Ισραήλ επιτοπής αντι αυτού και η σιων λόγος αυτός επιτο βασιλείος αυτού σαν τ' όνομα αυτού εχωρώ, εν την πάνω και ψαρτηρίω, ψαλάτω σαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το αυτού, και υψώσι πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξοι, και του Θεού εν το λαρίγκει αυτόν και ροφέδης το μιέντες και συναυτόν. Του ποιήσε εκ δίκυσιν εν της έθνες ειν ελεγμούσε εν της λαΐς. Ουδίσε τους βασιλείς και τους εν δόξους αυτον εν στε πάση της ασύης αυτού, εν είτε τον Θεόν ε της αγής αυτού, εν είτε αυτούν εστέρε ομάδη αυτού, εν Αυτόν επί τες δυναστίες αυτού, εν είτε αυτόν, κατά το πλήθος της μεγάλωσυνης αυτού.